Το κόμμα μας ε, είναι στην ε, κυβέρνηση oh. και συμπληρώνουμε 18 μήνες. Oh, Πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί τα πράγματα. έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί τα πράγματα. Ποιος δεν έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένο από αυτή την κυβέρνηση με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τα πράγματα. Νομίζω κανείς δεν υπάρχει Έλληνας. Όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Το δείχνουμε με κάθε τρόπο και κάθε αφορμή. Χτες στη Νέα Δημοκρατία κόψανε ηλεκτρονικά βασιλόπιτα. Και το απόσπασμα, το ηχητικό που μόλι ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προέρχεται από αυτή την τελετή. Δεν ξέρω τώρα πώ ακριβώ έγινε. Κρατούσε ένα στη Βασιλόπητα ένα, στη μία οθόνη και ο άλλο με ένα μαχαίρι στην άλλη οθόνη. Έκανε ότι κόβει και έκοβε τα κομμάτια και σε ποιον έπεσε. Σε ποια οθόνη έπεσε το φλουρί. Και τι δώρο είχε, φλου... είχε το φλουρί. Ε, δεν έχει σημασία πώ έγινε η τελετή. βρήκανε εκεί κάποιο τρόπο να τα κάνουν όλα αυτά ηλεκτρονικά λόγω του COVID. Κρατάμε το βασικό ότι είναι είχαν, Θεωρεί ο Ότι τα έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα και είναι ικανοποιημένοι οι ίδιοι, δηλώνουν, για του εαυτού του. Οπότε, εμά δεν μα πέφτει και ιδιαίτερο λόγο. ικανοποιημένοι είμαστε κι εμεί έτσι κι αλλιώ. Δεν μα έχει ρωτήσει κανεί και καμία βασιλόπιτα δεν φάγαμε. Αλλά την ικανοποίηση μπορούμε να τη δηλώσουμε. Να, ένα θέμα με το οποίο πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι είναι οι αγορέ όπλων. Γιατί ήρθε εδώ η Υπουργό Αμήνη τη Γαλλία. Είναι φίλη χώρα η Γαλλία, σύμμαχο. Μα υποστηρίζει τα δίκαια αιτήματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην Τουρκία. Και είναι τόσο φίλη η Γαλλία που εκεί που αγοράσαμε τα 18 ώρα θα πάρουμε και φρεγάτε. Αυτό αρχίσαμε να το συζητάνε από χτες, διότι οι φίλοι εκεί αποδεικνύονται. Είμαστε εμεί εδώ που έχουμε τα θέματα, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τη Γαλλία, να στηρίξουμε τη Γαλλία στη δύσκολη στιγμή που περνάει. Η Γαλλία, η Αμερική, η Γερμανία και αυτό αποδεικνύεται πάντα εμπράκτο. Γιατί ο φίλο πρέπει να το αποδείξει. Άρα λοιπόν, ενισχύουμε και τη Γαλλία, την άμυνα τη Γαλλία, παρεπιπτάντο και την άμυνα τη Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά που θα γίνουν. Τα ανακοίνωσε ο Υπουργό Εθνική Άμενα, Άμυνα, ο κύριο Πανεγόπουλο. Κοιτάξτε, το μεγάλο σχέδιο τη λεγόμενη δομή δυνάμειων προβλέπει ότι σε βάθο χρόνου θα αποκτηθούν 40 καινούρια μαχητικά αεροσκάφη. Δώσε! Πήραμε το 18. Το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, προφανώς μ, μ, μπορούμε να πάρουμε κι άλλα. Δώσε! Αλλά θα εξαρτηθεί από αυτό που θα μας πει η πολεμική αεροπορία το επιτελείο. <χω> αργά ή γρήγορα θα μπει στο τραπέζι και αγορά τον F-35. Δώσε! Δεν είναι τις παρούσεις, αλλά αργά ή γρήγορα θα πάμε στο αεροσκάφος της πέμπτης γενιά και το βασικό αεροσκάφος πέμπτη γενιά σε επίπεδο, να το αφήσουμε, είναι το F-35. Δώσε! Μπορεί να προκύψει θέμα και για περισσότερα αλλά Σε. Χρειαζόμαστε όμως και καινούρια. Χρειαζόμαστε όμως και καινούρια. Όχι νοσοκομεία, όχι σχολεία. Χρειαζόμαστε καινούργια όπλα. Προχτές δεν ψηφίσανε στη Βουλή να πάρουμε τα Ραφάλ να θωρακιστεί η εθνική άμυνα. Τώρα συζητάμε και για τα F-35. Συζητάμε και άλλα. Και για τις φρεγάτες. Δεν τελειώνει αυτό. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Επειδή υπάρχει, υπάρχει μεγάλο κομμάτι στο ακροατήριο που λέει ότι τι, θα μείνουμε χωρίς όπλα. Δεν λέμε αυτό. Ή δεν θα θωρακιστεί άμυνα. Όχι. Άμυνε τη καλύτερα θωρακισμένες στον κόσμο. Αλλά δεν έχει τέλο όλο αυτό. Φεύγουν λεφτά έτσι, χωρί να ξέρουμε αν απαραίτητο πιάνουν τόπο. Φεύγουν χρήματα που θα μπορούσαν να θωρακίσουν πραγματικά το λαό, με υποδομές για το λαό, γιατί η καλύτερη θωράκιση, δεν ξέρω αν είναι τα όπλα, αλλά σίγουρα είναι ένα αποφασισμένο λαό που ζει πολύ καλά στον συγκεκριμένο τόπο και θα θυσιάσει τα πάντα για να συνεχίσει να ζει καλά ψηλά γράμματα όλα αυτά. Να κρατήσουμε όμω ότι η καλύτερη θωράκιση είναι ότι πάμε πάρα, πάρα πολύ καλά. έχουμε βγάλει πέρα ε, πολύ καλά. τα θεώ. Mm -hmm. Καλά πάμε. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση αλλά και η παράταξη ε, πιστώνεται ε, στην πλειοψηφία της κοινωνίας και σε αυτούς οι οποίοι δεν μας στήριξαν ή δεν μας στηρίζουν ένα βαθμό ικανοποίησης και κυρίως εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του κράτους της κυβέρνηση του κράτους συνολικά να ανταποκριθεί στις απαιτήσει των πολιτών ειδικά σε στιγμές κρίσης. está haciendo. Cala Αυτό να το κρατήσουμε. Ότι πάμε καλά, δόξα τω Θεώ, το λέει και η Ντόρα, το λέει με άλλου τρόπου ο πρωθυπουργό τη χώρα, αδερφό τη Ντόρα, Κυριάκος Μητσοτάκη. Πάμε τόσο καλά που αγοράζουμε και άλλα όπλα, και άλλα, και άλλα αεροπλάνα, και άλλε φρεγάτε. Γενικώ πάμε πάρα πολύ καλά και κυρίω πάμε καλά επειδή είμαστε σε αυτή την Ευρώπη η οποία πάει τέλεια. Μούρλια, μια λέξη πάρα πολύ όμορφη, ειδικά με το θέμα των εμβολίων. Μαλιά κουβάρδια έχουν γίνει όλοι. Μπάχαλο και μακελιό. το όποια λέξη θέλετε ή όλε μαζί για να περιγράψουν αυτό που γίνεται στην Ευρώπη για το ύψιστο θέμα της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Αφήσαμε να τα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις εταιρείες και το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο για όσους είχαν κάνει τη σχετική ανάλυση και για τις εταιρείες και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το παρελθόν. Ακούσαμε την είδηση νωρίτερα ότι όπως μεταδίδει το Reuters στο πρακτορείο η φαρμακοβιομηχανία Άστρα Αποχώρησε από τι συνομιλίε που είχαν προγραμματιστεί με την Κομισιόν. Έβλεπα χθε τον εκπρόσωπό της και έλεγε ότι είναι εγωίστρια η Ευρώπη. Έχουμε φτάσει σε τέτοια κομμωτήριο κανονικό, που τα κομμωτήρια είναι, είναι πιο έντιμα τα πράγματα εκεί και πιο καθαρά και πιο τίμια. Κατηγορούσε λοιπόν για εγωισμό. Αν ψάξετε λίγο τα θέματα θα καταλάβετε και θα αντιληφθείτε ότι η Ευρώπη έχει κάνει κάτι προφορικές συμφωνίες, κάτι συμφ Είναι λίγο θολό όλο αυτό που δεν ανακοινώνονται γιατί είναι μυστικά τη Ευρώπη όλα αυτά και δεν υπήρχαν και ρήτρε. Δεν το λέμε εμεί, το λέει ο καθηγητή φαρμακολογία, ο κύριο Δημήτρη Κούβελα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι μεγάλε ρήτρε με τη φαρμακοβιομηχανία είναι υπογραφέ υποστήριξη. Αφού τα κράτη υπέγραψαν ότι δεν θα υπάρχουν ρήτρε, τότε γιατί διαμαρτυρόμαστε. Κατάλαβε. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε δικλίδα ασφαλεία. Δεν είχε προβλεφθεί. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει ο παππού μου, Ξευρακωθήκαμε. Σε βραχωθήκαμε. Δεν πρέπει σας πω ότι και εγώ όπως και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι είμαστε, είμαστε πάρα πολύ μα πάρα πολύ ενοχλημένοι. Είμαστε very very πώς το λέτε εδώ εσείς χολοσκασμένες. Με τη συμπεριφορά αυτών των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Πάρα πολύ όμως. Very very very, very χολοσκασμένοι είμαστε όλοι με όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη δεν το περιμέναμε με τίποτα. Πάλι σύμφωνα με το Reuters, διαβάζω ότι αντί για τα 80 εκατομμύρια που θα παρέδει η Pfizer δόσεις του εμβολίου στα τέλη Μαρτίου θα παραδώσει 31 εκατομμύρια δόσεις. Κάτι δεν πήγε καλά και είχαμε εδώ, παρουσιάζαμε και τον ΣΕΟ ή ΤΣΕΟ Τη Pfizer που είναι και Έλληνα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε πάρει τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, η γείτα αυτή τη μεγάλη εταιρεία. Βέβαια αυτό, σε ανήπαν τον χρόνο, πούλησε κάτι με το χέρι. Ξεφορτώθηκε και λέγαμε όλοι: Μα γιατί αυτό πάει τόσο καλά. Και από εκεί και πέρα άρχισε ένα μεγάλο παραμύθι, που δεν είναι παραμύθι, είναι πραγματικότητα. Και έχει και δράκο ότι ε, κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να τα ετοιμάσει. Έχουν αρχίσει και κάτι δημοσιεύματο ότι δεν είναι και τόσο αποτελεσματικά τη άλλη εταιρεία τα. εμβόλια και σας περιγράφω λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει η Γερμανία θα λάβει επιπλέον 30 εκατομμύρια δόση του εμβολίου Pfizer εκτός της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση την έκανε η Γερμανία με ελαφρά πηδηματάκια η Ιταλία και η Πολωνία έχουν ε, απειλούν να κινηθούν νομικά κατά της Pfizer και της Αστραζένεκα ωραία τα πάνε και εκεί Ε, στη Βρετανία υπάρχει ανησυχία μετά την απειλή της Ευρώπης για μπλόκο στα εμβόλια γιατί έρχεται να απαντήσει τώρα η Ευρώπη και λέει θα μπλοκάρουμε επειδή η Αστραζένεκα είναι βρετανική, μπλοκάρουμε τις Pfizer τα εμβόλια που θα πάνε στη Βρετανία, έτσι και αλλιώ δεν πάνε ούτε στην Ευρώπη. Η Σουηδία σταματά τις πληρωμές σε Pfizer, ζητεί διευκρινήσεις για δόσει που περιέχει κάθε φιαλίδιο, το 6 ή το 5 ανάλογα διαλέγεται. Ένα άλλο θέμα στο puzzle, όλο αυτό το πολύ παράξενο, είναι η αποτελεσματικότητα κάτω του 10% για τους άνω των 65 ετών. Φαίνεται να έχει το εμβόλιο της Αστραζενέκα, σύμφωνα με τα γερμανικά μου στον τον πόλεμο που διεξάγεται. Διαψεύδει, βεβαίω, η εταιρεία. Οι καθυστερήσει των εμβολίων απειλούν το κανονικό καλοκαίρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το καταλαβαίνει ο καθένα και κυρίω εδώ. Και αυτά τα πολύ ωραία, χωρί τι ρήτρε. που ακούσαμε πριν από τον καθηγητή, πίτσα παραγγέλνεις και υπάρχει μια ρήτρα ότι ξέρουν που μένει, θα πληρώσεις, υπάρχει ένας κανονισμός. Εδώ παραγγείλαν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ, στοιχίζουν όλα αυτά με τα εμβόλια και δεν υπάρχει ρήτρα ή δεν ανακοινώνεται, ακυρώνονται και μιλάνε για εγωισμούς και άλλα πάρα πολύ τέτοια. Ευτυχώς, ευτυχώς που είμαστε στην Ευρώπη, αλλιώ τι θα είχαμε κάνει αν ήμασταν εκτός Ευρώπης. Ε, η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή προσαρμόστηκε και συμμετείχε στη μεγάλη Ευρωπαϊκή προσπάθεια προμήθειας του εμβολίου. Και μπορεί κάποιο να ασκήσει όντω μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σκεφτείτε όμω τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχαμε ευρωπαϊκέ αγορέ, Πως όλε οι μεγάλε και ισχυρέρε χώρε θα έσπρο να εξασφαλίσουν για τον εαυτό του περισσότερα εμβόλια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εμβόλια για τι μικρότερε πιο αδύναμε χώρε. Θα είναι μια επιτυχία τη Ευρώπη ότι αγοράσαμε τα εμβόλια μαζί. Αυτό που ξορκίζει ο Κυριάκο Μισοδάκη το έκανε η Γερμανία. Το έχουν κάνει και άλλε χώρε. Φύγαν από το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και παράγγειλαν για τον εαυτό του περισσότερα εμβόλια. Και έτσι, μικρέ χώρε όπω εμεί δεν έχουν εμβόλια. Η Σερβία, που δεν είναι στην Ευρώπη, έχει 3 εκατομμύρια δόσει μέχρι στιγμή εξασφαλίσει από τη Ρωσία και από την Κίνα. Η Σερβία, η Σερβία που δεν είναι και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώ όμω που είμαστε στην Ευρώπη. Α σκεφτούμε τώρα. Να ήμασταν σε αυτή την κρίση και να μην ήμασταν στην Ευρώπη. Αν δηλαδή κάποιοι σαν και εμένα δεν είχαν μπει μπροστά την εποχή των μνημονίων να φάνε ξύλο, να του βρίζει ο κόσμο στην πλατεία των Αγανακτισμένων, να μα λένε γερμανοτσολιάδες και όλε τι άλλε μπουρδε. Λοιπόν, α κάνουμε όλοι το σταυρό μα, α ανάψουμε και ένα κεράκι όταν ανοίξουν οι εκκλησίε μα σε ψηφίσαμε τα μνημόνια ενάντια στον λαϊκισμό που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Και α καταλάβουμε ότι σώζεται ο ελληνικό λαό γιατί μείναμε στην Ευρώπη. Σώζεται ο ελληνικό λαό γιατί μείναμε στην Ευρώπη. το ελληνικός λαός γιατί μείναμε στην Ευρώπη γι' αυτό έχετε σωθεί να το ξέρετε αν έχετε σωθεί έχετε σωθεί επειδή έβαλαν τα στήθη τους μπροστά αυτή πρώτον και δεύτερον επειδή είμαστε στην Ευρώπη Our Europe έτσι το έλεγε ο τότε. και επειδή είμαστε στην Ευρώπη και επειδή έχουμε σωθεί προτείνουμε να το γιορτάσουμε Η Ευρώπη μας Our Europe lagitou lolma bakshe lolulu dakitou lolma bakshe lolulu dakitou bakshe osla me pariu europe mars our europe lolulu dakitou Η Ευρώπη μας. Our Europe. Έλα να πάμε στο νησί Σε ένα βακάνς στο Καρπενίσι Έλα να πάμε στο νησί, Μα μάνα σου, εγώ κι εσύ Μια κακούργα πέτερα Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες Στον Ιμιτό και του τόπα ένας εξωγήνος. Έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά Το λουλούδι του μπαχέ, το λουλούδι του μπαχέ, το λουλούδι του μπαχέ. Πώς θα με πάρει μου ταξί; Α, καλός την κυριαστά βρούλα. Πώς παίζει ακιραστά βρούλα; θεό. Καλά πάμε. Κυραντορούλα όχι κυρασταυρούλα έγινε ένα λάθο. Όλα αυτά, επειδή τώρα Πακογιάνο μιλώντα για τι διερευνητικέ που ξεκινήσαμε και τελειώσαμε μέσα ένα τρίωρο με την Τουρκία, ε, είπε τη λέξη Μπαχτσέ, τον Μπαχτσέ, το παλάτι στην Κωνσταντινούπολη, όπω φαντάζεστε ότι λέει και όπω γνωρίζουμε ότι λέει τώρα Μακογιάνη, όταν μέσα υπάρχει σίγμα πώ το παχαίνει και όταν μάλιστα υπάρχει και τσού, πώ το παχαίνει επίση. Κοιτάξτε, δεν περίμενε κανένα ότι θα υπάρξει πρόβλημα χθε στην Κωνσταντινούπολη. Αν πρόκειτο να βάλω ένα πρόσημο θα το έκρινα θετικό και εμείς οι Ευρωπαίοι θα το πάρουμε με τα βεβαιότητα στον Δολμά Μπαχτσέ. Μπράβο! <στοί> το εμβόλιο δεν θα το πάρουμε με τα βεβαιότητα αλλά τον Δολμά Μπαχτσέ με παχύ λεπτό τσού θα το πάρουμε όπως δίποτε περιορέξεως κολοκυθόπιδα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στην Ευρώπη και επηρεάζουν βέβαια και τη ζωή μέσα εδώ στην Ελλάδα οπότε βλέποντάς τα κάποιος λέει να έχει την υγεία του Καλώ καλώς την κυρά Σταυρούλα Πώς πάει η υγεία κυρά Σταυρούλα Σκατά Δόξατε θεώ. Βεβαίω, αυτό που ακούμε είναι εμβατήριο του κόκκινου στρατού. Πουτ λέγεται, κάπω έτσι στα ρώσικα. Mars, νομίζω, σημαίνει, δίνει ένα αριθμό. Γιατί αυτό, γιατί ο κόκκινος στρατός σαν σήμερα 27 Ιανουαρίου του 1945, απελευθέρωνε το στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz στην Κρακοβία τη Πολωνία. Εικόνε που αντίκριζαν οι απελευθερωτέ δεν είχαν ξαναυπάρξει στην ιστορία του ανθρώπου. Η του αποτυπομένη στα πρόσωπα είχαν καταφέρει. Να επιζήσουν. Σκεπασμένοι με κουβέρτες, αποστεωμένοι με κενό βλέμμα, κοιτούσαν τους σοβιωτικούς φαντάρους και την κάμερα που κατέγραψε το μοναδικό αυτό ντοκουμέντο. Υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε να το δείτε. Δίπλα τους, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και στους φαντάρους, τους Ρώσους, σωροί από νεκρούς ανθρώπους, δηλητριασμένοι στους ταλάμους αερίων, δεν πρόλαβαν να τους κάψουν οι Ναζί και τους άφησαν στιβαγμένους Σε σόρου, σε κάτι άλλου λάκου παραδίπλα, υπήρχαν οι από αυτού που είχαν καεί. Ποτέ ξανά στην ιστορία τη ανθρωπότητα δεν συντελέστηκε τόσο μεθοδικά, τόσο οργανωμένο ένα τέτοιο μαζικό έγκλημα, μια τέτοια θηριωδία. Το έκανε αυτό που έχει ιδεολογία θανάτου και εξόντωση, ο φασισμό. Το υπέθαλψε αυτό που υποθάλπτει τα πάντα για το κέρδο, ο καπιταλισμό. Οι βιομηχανοί του, οι έμποροι του που ενίσχυσαν του Ναζί. Και το Χίτλερ. Το ανέχτηκε ένα λαό που τυφλώθηκε από το ρατσιστικό δηλητήριο και το μίσος για κάθε τι που θεώρησε τότε εχθρό του. Σαν σήμερα, απελευθερωνόταν το Auschwitz και η κρατούμενή του από τον κόκκινο στρατό που έκοβε τα σειρματοπλέγματα. Σήμερα, τα σειρματοπλέγματα είναι παντού στην Ευρώπη. Χτίζονται μεθοδικά από αυτού που θεωρητικά τα καταδικάζουν, με του λαού τη Ευρώπη να κάνουν ότι δεν τα βλέπουν και την κρυφή ελπίδα ότι μέσα σε αυτά θα κλειστούν και πάλι οι άλλοι. Τα σειρματοπλέγματα σήμερα ξανά υψώνονται με πολλέ μορφέ και ακόμη πιο πολλέ απειλέ. Μόλι ανοίξαν οι πόρτε, αρχίσαν οι Γερμανοί να μα χτυπάνε και να μα λένε να κατέβουμε γρήγορα. λόσ, λόσ, λόσ για να κατέβουμε γρήγορα. Μόλι κατεβήκαμε και μα βάλαν στη σειρά οι δύο σειρέ γίναμε τέσσερι. Οι ικανοί προς και μη ικανοί προ εργασία και το ίνο στι γυναίκε. Μας λέγανε να βγηθούμε, μας βγάζανε στις σειρές, να βγηθούμε να αφήσουμε τα, τα ρούχα μας κάτω στα πόδια. Τρία άτομα, ο ήτανε, κουρέας ήτανε, τους κουρέβανε στις γυναίκες, τους κουρέβανε και βγάζανε και ό,τι χρυσά δόντια είχαν οι άντρες και οι γυναίκες στο στόμα του. Και περνούσε ένας Γερμανός και κοιτάγανε πόσο κρέα έχουμε πάνω μας. Και ειδικά μας κοιτάγανε στον πισινό περισσότερο να δούμε. Δηλαδή, εάν είμαστε ακόμη ικανή προσεργασία, όσους βγάζανε ως αδυνάτους, φεύγαν κατευθείαν και πήγαιναν για τα κρεματόρια. Μεταξύ των ανδρών βάζανε και δύο μωρά, για να γίνει η κάψεις πιο γρήγορα. Να φωνάζουν τα μεγάφωνα και οι Γερμανοί να γαμπίζουν Να βγούμε από τα βαγόνια, με τα γκλόπ, με τα σκυλιά, να μα ξυλοδέρνουν. Ούτε εμεί δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν και τι γινόταν γύρω μα. Όταν μα καταβάζαν είδαμε ανθρώπου με ρεγοτέστολε, μπλε και άσπρο. Ξέραμε τι είναι αυτή, καραγιώσα είναι, γιατί είναι έτσι εντυμμένοι. Πού να ξέρουμε τι είναι. Όταν μπήκαμε στρατόρικοι με όλο τον κόσμο έτσι, οχ, οχ, οχ, οχ, κάηκε. Αυτό είναι, θα είναι και είμαστε κατάδικοι. Μέσα στο μπλοκ, Ήρθε κάποιος που ήταν παλιότερα εκεί πέρα και λέει τώρα θα βγείτε έξω και ανοίγει από τα παράθυρα θα δείτε μια φλόγα μεγάλη ε, τα γραμματορίνα στον πυρκνάο θα δείτε μια φλόγα μεγάλη και θα μυρίσετε κρέας σημαίνο είναι οι γονείς σας στα παιδιά σας Ο διωγμός αυτός παιδιά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 Βαριά βαριά σιωπή. Και αρχίσαμε όλοι να κλαίμε. Και απάνω στο κλάμα, άθελα εγώ, χωρίς να θέλω, άρεσε και τραγουδούσα Μάμα. Σον τόσο felice. Μάμα. Σον τόσο felice. Περκερή τορνο da τε. Η λαμια canzone te dice. Και il più bel giorno da te. Mamma, sono tanto felice di vivere lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai convoluto. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Το Auschwitz υπάρχουν ε, πέρα από όλο το την έκταση που είναι και τεράστια και σε πιάνει το στομάξι μόνο από την έκταση του χάνεσε, νιώθεις πολύ μικρός εκεί μέσα με τα σύρματοπλέγματα αυτά τα ηλεκτροφόρα σε κάποια γωνιά έχουν τοποθετηθεί μνημεία, κάποιες πλάκες που είναι για τις επόμενε γενιές σε διάφορες γλώσσες, νομίζω 13 όσες και οι γλώσσες των εθνοτήτων που ήταν κρατούμενοι εκεί είναι και στα ελληνικά, αλλή μόνο, δεν θα από εκεί. η ελληνική ομιλία και οι Έλληνες και γράφει λοιπόν αυτή η πλάκα στα ελληνικά και στις άλλες γλώσσες, εγώ σας το διαβάζω από τα ελληνικά ας είναι για αιώνες κραυγή απελπισίας και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα αυτός ο τόπος όπου οι ναζί φώνευσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κυρίω Εβραίου από διάφορες χώρες της Ευρώπης Auschwitz-Virkenau 1940-1945 <Τι> Και με αυτό το τραγούδι, το Ιταλικό, που μέσα στο στρατόπεδο μέσα το θυμήθηκε ω παιδί ο Έλληνας της Θεσσαλονίκης, εβραίος της Θεσσαλονίκης ε, Χαρούμενο, μας αλλάζει τελείως το κλίμα ε, Εδώ είναι ελληνοφρένεια αυτό που ακούτε, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη που έχουν συμβεί και συμβαίνουν στην Ευρώπη 2.11.10.80.880 80, το τηλέφωνο επικοινωνίας Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα είναι δικό μας Ο Χρήστος Μυρίδης και αυτός δικός μας Του σταθμού αλλά αυτή την ώρα δικός μας Τον έχουμε εδώ και μας ρυθμίζει www.elenofrenianet.gr Το site της, ε, του ομίλου Ελληνοφρένια Εκεί τώρα live μετά ηχογραφημένη πάντα Στο youtube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official Έχει από κάτω και chat και διαλόγους και εγγραφή και subscribe, όλα μαζί, στο facebook και στα podcast μας βρίσκεται, ο λαός στο πρώτο μέρος μας πάει και στις πρώτες διευθμίσεις. Από την έκτη πρωινή σήμερα απαγόρευση, ε ε. να κάνουμε. Η έκτη πρωινή είναι σημαντική. Το είπαν οι λιμοξιολόγοι. Ναι, το είπαν. Δεν. Άμα το είπαν οι λιμοξιολόγοι, γιατί μιλάμε Κυπριακάν. Είμαι από το με και μου αρέσει να μιμούμε ζώα. Μπορώ μου καλά τον αιτώ. Τσιού, τσιού, τσιού! Δεν ξέρω, έτσι χωρί λόγο και συνεχίστηκε. Πάντω, Αυτοί εδώ πέρα έχουν. Επιτέλου, και... να κυκλοφορούμε ξετσούτσου έξω στου δρόμου. Πολύ μ' αρέσει. Φίλοι, όσε έχουν κλεισμένο μέσα έχουν περάσει νομοσχέδια που επηρεάζουν τι ζωέ όλων μα. Και θα μείνουν αγάπη μου. Ηλικιά η αφορμή χρειαζόταν. Βρέθηκε η αφορμή, κατασκευάστηκε η αφορμή και περάσαν όλα. Πάτα στο κόλο τώρα. Άδε να τα αυτά μετά. Δεν είναι σε άλλου νου χέρι. Στο δικό μα χέρι είναι. Όλα γίνονται. Έλα ρε, απόστολ, καλημέρα. καλημέρα. Τι γίνεται, Πολλά. Τι λέει τώρα, Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Δόξα τω Θεό. <σχά> καλά πάμε. Ναι, ναι, ναι, ευτυχώ Παναγία. Έχουν έχουνε καμιά σχέση με την πραγματικότητα όλοι αυτοί, Όχι, Όχι. Δεν δε χρειάζεται κιόλα. Να σου κάνω μια, να κάνω μια πρόταση. Μομφής. Μα εγώ Γιατί δεν μαζεύονται όλα τα στο είναι, No da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 Ναι. ναι, ναι. Ναι, δέκαμε αλέχτες, μετά από τα πανεπιστήμια έχουν κάνει κάνει το δικό τους. Καλά τους έκανε. Γα*** είσαι ξύρωτε από το κολόπεδο. Κάποιος όρις θα τραβάει γενικό, δεν έχουν καραντίνα, σπίτι, δεν έχει να κάνει και πολλά πράγματα, ασχολιέται με πράγματα που δεν τον αφορούν. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ακούω, ρε φίλε. Τι γίνεται με τα εμβόλια. Τι γίνεται. Ξέρω εγώ λέτε... Όλα καλά, σα χαιρετάνε. Ναι, δεν είναι ασφαλή. Τι γίνεται τώρα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Και η ιδέα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Το ίδια... Κυριάκο που τον βλέπω καλά φαίνεται. Ναι, αλλά. Δηλαδή δεν είναι ίδια... χειρότερα από ό,τι πριν. Να το πω και έτσι. Πού έχει ίδια... κάνει και τι δύο δόσει. Ναι, η ιδέα του όμω για το διαβατήριο εμβολίου τι θα γίνει τώρα. Θα πάει στα σκουπίδια. Ωραία ιδέα, ρε φιλέ. Το φοβάμαι κι εγώ, το φοβάμαι. Δεν μα ακούν οι Ευρωπαίοι. Λάει, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τόσο τέλεια οργανομένοι. Φοβερή ιδέα, εγώ φαντάσου που είμαι 41. Θα έρθει η σειρά μου να κάνω το εμβόλιο, αν συνεχίζαμε τα εμβόλια, σε δύο χρόνια. Mm. Έτσι. Ε, μέχρι τότε τι θα έκανα, το σκέφτηκα, αυτό. Το σταυρό σου. Ah, ωραία. Θα έπρεπε να πληρώσω, α πούμε, για να κάνω τέτοια να στη χώρα ή να κάτσω σε καραντίνα. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι discrimination που λέμε εδώ στην αγγλική. Discrimination, σου μίλησα <χει> εγώ ποτέ έτσι. <χει> <χει> <χει> ε, δεν είναι διάκριση. Συγγνώμη. είναι discrimination, φίλε μου. Είναι discrimination. Μην το συζητά. Το άλλο, δηλαδή. Το χειρότερο δεν είναι αυτό, το χειρότερο είναι ότι πάει τον discrimination σύννεφο. Και αυτοί, και αυτοί Α, αυτό με ενοχλεί εμένα.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 Λοιπόν, μάτια μου. Μάτια μου, αυτό μου τρόμο. Όχι αγόρι μου, όχι, όχι, ειλικρινά δεν έχω ψηφίσει σύνδυνα στη ζωή μου, ούτε Πασόκ. Να είσαι καλά, πάντα γερός να είσαι. Μας, ε, είναι στην ε, κυβέρνηση και συμπληρώνουμε 18 μήνε. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί τα πράγματα. Μπράβο του! Ό,τι καλύτερο. Προφανώ απελευθέρωσαν και άλλοι στρατόπεδα. Υπήρχαν πολλά στρατόπεδα συγκέντρωση από του Ναζί στην Ευρώπη. Απλά η σημερινή μέρα έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ω Διεθνή Υμέρα Μνήμη Θυμάτων Ολοκαυτώματο. και διάλεξαν αυτή τη μέρα. Ου'έ, ο, ο συγκεκριμένο, επειδή σήμερα ο κόκκινος στρατό απελευθέρωσε το Auschwitz. Η τώρα από την Ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλλούρτος, δημοσιογράφος μας. Το πούλω αναμένεται να πάρει ο Αντώνη Σαμαρά αν συνεχίσει να υποσκάπτει το ανορθωτικό έργο του ηγέτη μα και πρωθυπουργού αλλά και σωτήρα όλων ημών Κυριάκου Μιτσοτάκι του δεύτερου. Αυτό ανέφεραν πηγέ τη πυρεό, θέλοντα να δείξουν τη σαφέστατη ενόχλησή του. Ο κύριο Σαμαράς έριξε ήδη έναν Μιτσοτάκι, α μην ωραίγεται ότι θα ρίξει και δεύτερο. Μπορεί όταν έρθει η ώρα του να πέσει και μόνο του. ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σκίζοντας επιδεικτικά μια αφίσα του Αντώνη Σαμάρα. Μετά την πίτσα με το μέτρο, έρχονται και τα ψώνια με το μέτρο. Πρόκειται για τη νέα απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να αποφευχθεί ο συνοστισμός στα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτήν, οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίσουν οτιδήποτε, αρκεί τα καταστήματα που θα επισκεφτούν να είναι σε απόσταση 200 μέτρων. Μόλις καλύψουν τα 200 μέτρα, ένα ηχητικό σήμα θα χτυπάει στο κινητό τους σε ήχο διν dan dan don don Και θα του συλλαμβάνει η αστυνομία. Το FES αυτό μέτρο αναμένεται να θέσει τέλος στην πολυκοσμία των τελευταίων ημερών. Συνεχίζεται το μαλλιοτράβηγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα εμβόλια που δεν παραδίδονται από τι μεγάλε φαρμακοβιομηχανίε. Σύμφωνα με πληροφορίε, η Κομισιόν σκέφτεται να κάνει μούτρα στην Pfizer επειδή η τελευταία αργή να παραδώσει παρτίδε εμβολίων, ενώ η απάντηση τη εταιρεία αναμένεται εξίσου σκληρή, κάνοντα dislike σε όλου του λογαριασμού τη Ευρώπη στο Instagram. Εκτό όλων αυτών, ο Τσε, ο, Σέος, ο CEO. Της Pfizer αναγκάστηκε να πουλήσει και τις υπόλοιπες μετοχές του, μένοντας χωρίς μετοχές στους πέντε δρόμους. Από αυτό το μαδομούνι στην Ευρώπη εξαιρείται η Ελλάδα, η οποία βλέποντα τι αργοπορίε αποφάσισε να φτιάξει μόνη τη εμβόλιο κατά του κορονοϊού, υλοποιώντα μυστική συνταγή. Οι πρώτε δοκιμέ γίνονται ήδη στου πάγκου του Master Sef που ξεκίνησε προχθέ, με του τρει κριτέ να δοκιμάζουν φαγητά αλλά και εμβόλια. Μάλιστα, οι παίκτε που προκρίνονται θα είναι αυτοί που θα φτιάξουν το καλύτερο εμβόλιο, βρασμένο σε Ben Μαρί, χωρί παστινάκι. Ήδη έχουν απορριφθεί 14 παίκτες Στα εμβόλια των οποίων Ο Σωτήρης Κοντιζάς εντόπισε κόκαλο Καιρός Καιρός να ασχοληθούμε και με τίποτα πιο ουσιαστικό Και να ανακαλύψουμε πως υπάρχει και ζωή εκτός reality Αυτά τα ηθικοπλαστικά διδάγματα του μπαλούρτου Στο τέλος είναι όλα τα λεφτά Δεν μιλάει για και τον καιρό Μήνυμα τώρα τη Στοκχόλμη, εδώ ένα ακροατή μου λέει θα είχε πλάκα υπόθεση με τα εμβόλια και θα το διασκεδάζαμε αν δεν είχε να κάνει με την υγεία μας. Μόλις λέει διάβασα στη μεγαλύτερη εφημερίδα Αυτων Μπλάντετ αν το λέω καλά, ότι η εκπρόσωπος τύπου της Άστρα Ζένεκα η Χριστίνα Μάλμερκ Διαψεύδει ότι η εταιρεία αποχώρησε από τι συνομιλίε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα δουλεύουν όλους του κανονικά. Κομμουνινό τα στέλνει αυτά από την Σουηδία. Δεν ξέρω γιατί εδώ το Reuters, το ακούσαμε και στη Δύση, λέει ότι αποχώρησε. Εσύ βλέπει στη Σουηδική τάδε εφημερίδα ότι δεν αποχώρησε. Δεν μα δουλεύουν. Είναι έτσι το παιχνίδι. Από τη στιγμή που το φάρμακο είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό, είναι λογικό λογικότατο αναμενόμενο παράλογο ταυτόχρονα να γίνονται αυτά τα παιχνίδια. Και πόσο μάλλον. που είναι τόσο φλού η συμφωνία που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εταιρείες. Συνειδητά έγινε τόσο φλού για να μπορούν να εκβιάζουν οι εταιρείες στην πορεία και να ζητάνε περισσότερα λεφτά. Ένας εκβιασμός παίζεται στις πλάτες όλων μας, στην υγεία όλων μας, επειδή ακριβώς έχουμε δεχτεί όλοι ότι το φάρμακο, η υγεία, η παιδεία και άλλοι τομεί είναι εμπορεύματα, αποτιμώνται με κέρδος. Δεν είναι αγαθά που τα αξίζει. και πρέπει να τα έχει ο άνθρωπος για να προχωρήσει παραπέρα στα υπόλοιπα. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η βάση όλα τα άλλα από πάνω θα είναι αναμενόμενα και θα συμβαίνουν. Αυτά τα κάνουν οι ελίτ. Γιατί είμαι ελίτ. Γιατί έχω αφιερώσει τη δουλειά μου για αυτόν τον τόπο που αγαπάω όπως όλοι μας. Δεν θεωρώ ότι είμαι καλύτερη από του άλλου. Γιατί είμαι ελίτ. Γιατί δίνω την ψυχή μου. Δίνω την ψυχή μου. Γιατί είμαι ελίτ. Εδώ η Γιάννα δεν ανήκει στι Elite. Η Γιάννα Αγγελοπούλου είναι. Στις Elite, βεβαίω, αυτέ που αποφασίζουν στην Ευρώπη και των εταιριών και και και. Όμω, τη ετέθη ερώτημα στο ραδιόφωνο του Σκάι που την είχαν προχθέ καλεσμένη, αν είναι Elite. Και απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Τι δεν είναι Elite και τι δίνει την ψυχή τη. Πονάει και, και εμφανίστηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου και στο ραδιόφωνο του Σκάι για να πει για τα 200 χρόνια, τις γιορτέ που αρχίζουν. Έχουν αρχίσει δηλαδή, θα κορυφωθούν και πανηγύρια ταυτόχρονα, στα οποία πανηγίδια και γιορτέ Ποιοι θα πάρουν μέρος. Όταν σας πω ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται 250 δράσεις, πάει να πει ότι προετοιμαστήκαμε. Θα το γιορτάσουμε. Mm. Αν σας πω ότι όλος ο κόσμος έχει γίνει μια κοσμογονία, έχει ανάψει μια σπίθα ενδιαφέροντος για την υπόθεση, θα το γιορτάσουμε. Θα γιορτάζει ο η Ελλάδα. Σκεφτείτε, χοροδίες, φιλαρμονικές, ράπερς. Ράπερς. Rappers Ας το χαρούμε λοιπόν Διεκόσα στη και με ρωτάνε Μαμά Promise Να με βρουν οι πάζοι ψάχουν Day and night Θα με στον άμα Ουθανά δεν Glorious celebration Aperto che Bravo, Να το γιορτάσουμε με ράπερς όπω λέει Γιαναγκελοπούλου. Έχουμε εδώ σε πρώτη παγκόσμια πανελλαδική και πανατική μετάδοση τον πρώτο ράπερ που έχει φτιάξει τραγούδι για του εορτασμού. Ελλάδα, 200 χρόνια. Ελλάδα. Α. 200 χρόνια. Για τόσα χρόνια. Α. Ah. Επανάσταση. 200 χρόνια. Ελλάδα. Για χρόνια. Έσκασε το μήνυμα απ' τα κεντρικά Ετοιμάζουμε γιορτή 200 χρόνια Ελλάδα Μια ζωή μου να βλέμπα αλλά πάντα πλήρωνα μισες για γιορτές και Ολυμπιακά Θέλω εμβόλια! αντισώματα θέλω ηθόπεδα γούστα ακριβά έχω γούστα ακριβά θέλω εμβόλια αντισώματα αστραζένεκα γούστα ακριβά έχω γούστα ακριβά θέλω εμβόλια αντισώματα θέλω ηθόπεδα Πίναγα, χρωστό, έμπειρα, ψηφίζα, έξυπνα Έξοδα, όλο όλο έξοδα Μη ξάρω τα Rafale, με τη fighter βγάζω έξεμα I. Με γουστάρει η Ευρώπη και με κάνει έκθεμα, έκθεμα Νου δούσκαμε στα εθνικά Θέμασαμε στο Eurogroup με νεροπίστωλα Μέσα σε 200 χρόνια έχω κάνει τα απίστευτα <Τι> Γερμανός ο δάνειστης πάντα χρώσταγα Στα λέγα, δεν του πίστεψα σ' αλλά του ψηφίσα, στα λέγα σε λίγα χρόνια θα άμας για να συστολα απίστευτα ένα δύο τρία διά κόσα χρόνια λατσκλαβιά νιά νιά νιά εμπανάστα σί σί Είναι ο πρώτος εορτασμό των 200 ετών Χρήστος Καρτέρης έχει γράψει τους στίχους και την ερμηνεία Έχω προσθέσει εγώ μια λέξη, έψαχνε μια λέξη, τη λέξη έξεμα Του την είπα εγώ, το κόλλησε στα υπόλοιπα που είχε γράψει Εδώ ο μα μας είναι, φανταστείτε, δεν θα πάει στους εορτασμού. Ή μπορεί και να πάει γιατί είναι και βραβευμένο. Τώρα ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού Ξεστεριά, άστο, θα αργήσει. Ε? Α, τίποτα, νόμιζε Ξεστεριά. Για Ξεστεριά δεν είμαστε κοντά. Όχι, δεν κάνει Ξεστεριά. Ένα γκάλο να ρίξει σε εμά που είμαστε τόσο πολύ πλούσιοι που παίρνουμε 800 τάρκα σύνταξη, δεν μα έδωσε ούτε ένα αρχείο. Και πού ο... τα ο... χαλά, αγάπη μου, γιατί να πάρει παραπάνω. Πού τα χαλά, πε μου. Να πληρώσω, ρε φίλε. Τι δι... να πληρώσει, έχει να τα χαλάσει αφού δεν βγαίνει μέσα είσαι. Απαγορεύεται. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω καταλάβει ότι όποιο έπαιρνε πάνω από χίλια ευρώ. Έπαιρνε βοήθημα. Εμένα που μου κόψανε, που έπαιρνα 800, μου κόψανε το ΕΚΑΣ, μου κόψανε το δώρο. Και τώρα παραπονιέστε, δεν μπορώ Έχει. αυτή τη μύρλα, αυτή τη μιζέρια σα. Χριστέ μου, την καταντάσταση. Λοιπόν, ακούσαμε και μην τρέχει. Λοιπόν, από τούτη τη στιγμή και μετά. Πρέπει Έχει. να μάθετε να το γλεντάτε στη μιζέρια σα. Γκρινιάζεται και φαίνεται σε δύσκολη θέση στην κυβέρνηση. Θα, θα μάτρε, μην πω καμιά κουβέντα. Βρει λίγο, σε τσιγκλάω. Από αυτή από στιγμή και μετά θα πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσει εμά τον άμαχο πληθυσμό. Εγώ. Ε, εσύ ποιο, εγώ. Εγώ γιατί. Εσύ γιατί είσαι δημοκράτη. Εγώ είμαι δημοκράτη. Όχι νέο δημοκράτη. Είμαι εγώ δημοκράτη γενικώ. δείχνει. Oh, δεν ξέρω. Ο κ. Βασίλη, τι αποστολή Καλά, δημοκράτη. σε χαιρετάει. Πεθανε. Όχι, ζήτω Μύθο του. Δεν ξέρω γιατί. Δεν καραντίνα, ώρα παιδε... κάνει διακοπέ όλη την ώρα. Πού το χάζει, τον βρίσκει. Δεν ξέρω πώ μετακινείται, την κάνει τη δουλειά του πάντω. Στην περιοχή δεν τον βλέπουμε πουθενά, ρε παιδί μου να μην έχουμε φτάσει στην πλάκα μα. Δεν είναι εκεί, παιδί, παιδί μου, την πάτρα με παίρνει. Ναι. Α, την πάτρα σου έχω παρμένο. Δεν είναι εκεί, μόνο στην πάτρα δεν είναι. Α, όλη την ώρα βόλτε κάνει, δεν ξέρω πώ το διάλα μετακινείται. Τάχει πάρει μου φαίνεται από σένα. Η λαμογιά πάει και έρχεται να πούμε. Ε, πατρινό, ξέρω εγώ. Εσύ τα ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, έλα χάρηκα. Το 1993, σαν σήμερα παρουσιάστηκε η τιμημένη 93 ΑΕΣΟ. Θέλω κάτι χαιρετίσματα λοιπόν στα φιλαράκια μου. Και... Τώρα, αλήθεια είμαστε... τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Το ότι πει να reunions, παλιοσυράς. Okay, Πόσο κάνει reunion τη παλιοσυρά. Όχι, έχω. Τόσο κολλημένο. reunion. Για όλου ο στρατό είναι μια περίοδο που ιδανικά θα ήθελε να μην έχει γίνει. Άστερε, φιλέ. <laughs> μια χαρά είναι ο στρατό. Για <laughs> σένα, φιλαράκο. Για εμά όμω που έχουμε πολεμήσει στο σύνορο, έχουμε <laughs> φυλάξει. Τέλο <laughs> <laughs> <laughs> <φιλάξει>. πάντων, <laughs> <laughs> εγώ στα σύνορα ήμουν κοντά. Υπάρχει, ξέρω, και κάπου... Ένα σύνορο, ναι. Εντάξει, σύνορα είναι και ο Χολαργό. Με το ψυχικό Λίκο. σύνορα είναι. Όχι, όχι. Εγώ ήμουν 14 μήνε στα Σέρβια στην Κοζάνη. Ε, απλά έκατσε να ταιριάξουμε πάρα πολύ, ρε παιδί, μου, οι φαντάρι. Δηλαδή ε, είμαστε ακόμα παρέα. Κάνατε τον έρωτα. <laughs> ε, τι κάναμε? τον έρωτα. Ποιο, τον έρωτα. Όχι. Δε... Πώ ταιριάξατε, <laughs> φαντάρι. Ταιριάξαμε, ρε παιδί μου, τα χνότα μα. Στο... Τα χνότα σα χνοτίζατε <laughs> <ο> ένα <laughs> τον άλλον. Κατάλαβα. <laughs> <laughs> Λέει, <laughs> <laughs> Λοιπόν, Απλά ναι, δεν τον λες ερωτά, το πιασα. Ναι, ναι, κάποτε. Επειδή ήσταν και στην Κοζάνη, μαζέψατε τον κρόκο. Είχαμε και ένα δόκιμο από τον Κρόκο. Είχατε και ένα δόκιμο. Κατάλαβα, <laughs> κατάλαβα. κατάλαβα χνώτα, μαζεύαμε τον Κρόκο, κοζάνι. <laughs> όλα καλά, <laughs> παλιοσυρέ. Τώρα καλά. που έχετε μεγαλώσει και κάνατε όλοι παιδιά, οικογένειε και έχουν φύγει οι ενοχέ, έκανε το χρέο στην κοινωνία. Έλα. Κάπως έτσι, κάπως να μαζευτούμε έτσι. να χνωτήσουμε πάλι. Το κακό ποιο είναι, ότι, ότι δεν συζητήσαν για εκπαίδευση στα νέα όπλα. Α αυτό, δεν πια νέα όπλα τώρα, νέα όπλα. Εμά περιμένουν εμάς από εμά για νέα όπλα. Αστά, Όχι, προς δεν κατάλαβε τι Όπλα. Τι εννοεί όπλα. Ε, όπλα. Το με... πιστολίνο του καθενό, τα χνότα, <laughs> όπλα. Συντιασέ τα. <laughs> Δουλεύουν κανονικά όλα αυτά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχαμε και μισοτάκι τότε και μισοτάκι τώρα. Το κακό είναι ότι και τότε ένα σαμαρά έριξε το μισοτάκι και μου χάλασε το βίσμα μου γαμό. Το αφήγαινα σπίτι μου τέλο πάντων. Και μετά έρθα ο Παπανδρέο, ο μεγάλο ο Ανδρέα, μα έσωσε που φάγαμε ψωμί. Και σε έστειλε σπίτι σου. Λοιπόν, εννοείται. Αλλά τώρα δεν υπάρχει Παπανδρέο για να πει ότι θα Ο Σαμαρά, τον δεύτερο μιτσοτάκι, πρωθυπουργό. Για να έρθει κάποιο Παπανδρέου. Πώ δεν υπάρχει Παπανδρέου, μια χαρά υπάρχει. Είναι. Ετοιμάζεται ο Αντρίκο να κατέβει. Ποιο Αντρίκο, ο αδερφό του Γιώργου. Ο Νίκο, ποιο είναι, ένα από του δύο, ετοιμάζεται να κατέβει. Καλά, εντάξει. <laughs> Το τερμάτισε. Τώρα, <laughs> τώρα, τώρα, τώρα. <laughs> περίμενε. <laughs> για. για, για. <laughs> την πώς πάει η σκατά το θεό Αυτό είναι από μια παλιά διαφήμιση τη Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή του Ανιψιού που είχαν κάνει θεματικές διαφμήσει. Ήταν η Κυρασταυρούλα με την υγεία που είχε ένα διάλογο. Με τον Μπακάλι, νομίζω Μανάβη, τι ήταν αυτό, την έβλεπε στο δρόμο και έλεγε αυτή δεν πάνε καλά τα πράγματα. ψηφίζοντας όμω Νέα Δημοκρατία, έπεφτε μετά η φωνή του εκφωνητή, θα αλλάξουν τα πράγματα στην υγεία. Όσο αλλάξαν τα πράγματα στην υγεία, δεν ζει και η κυρία Σταυρούλα. Να μοιραστούμε τι εντυπώσει τη και όλα αυτά που συμβαίνουν. Με αυτά τα ωραία φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγκαζίνο, στο ακριβώ τη ώρα. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. σα. Έλα καλέ! Λοιπόν άκουσα να μη είμαστε κολοσκασμένοι που λένε Σήμειω, όχι κολοσκασμένοι, κολοσκασμένοι. Κολοσκασμένο είσαι. Ναι Μαρκάτα η μοναδίδε και τέτοια ξέρουν γιατρό ψάχνουμε. Α σε πιάνουν οι αιμοροίδε σου. Οι αιμοροίδε σου. Όταν σε αντικρίζω και βγαίνουν οι αδύναμοι. Ζω Και τότε εγώ θα κρίζω και πιάνουν οι αιμοροίδε σου. Όταν σε κοιτάζω και βγαίνουν οι αδύναμοι. I thought Ο καθένα έχει τη δικαιολογία για ιατρικού λόγου. Δεν πιάνε τη μαντάτα. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Ε, Να σου πω μια αναδρομή τώρα, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα καλά τη πάρετο δεξιά που έλεγε και ο σχορεμένο. Ο Αβραμόπουλο είχε κάνει ένα κόμμα με κάτι βέρε με τη Βόζεμπεργκ. Ήταν πρόσεπο. ήταν αυτό. Η κυρία Θεοδόρα τώρα Πακογιάννη Μητσοτάκη και πάλι είστε κοντά. Είχε κάνει το συμμαχίτη και συμμαχίτε με μια ηλιά. Εάν το θυμόμαστε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ο Σαμαρά είχε κάνει ο Αντί τη προδότη Αντώνη είχε κάνει την πολιτική άνοιξη. Αχ, ωραίε εποχέ. Ποιο είναι. Αχ, ναι, μαγά μου, πασό, κορέα χρόνια. Ε, άρα λοιπόν, όλοι οι δεξιοί φεύγουν κάποια στιγμή από το μαντλί. Όπω και αυτή που βγήκαν και πήγανε στην Κρυσία οι και οι ψηφοφόροι, και ξαναγυρνάνε. Ο δεξιό, άντε να πάει πιο δεξιά. Απλά είμαστε τόσο μαλακιά σχετικά σαν λαό. Άμμο λαό και χωρί νύμη και τα ξεχνάμε. Είχα πει σημάδα μου ότι η Πουσέ! Ναι! Εδώ στ στη βουλιά που το παίζω και αριστερό και λε για του άλλου! Ναι, ναι, λοιπόν. Και μια συγκέντρωση, δεν το ξέραμε σχολεί, ήταν με φύγαμε. Αν άκουγε από σχόλια μου τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία, δεν είχα να τη γράψω την Κανκούλα. Και μετά από τρει μήνε τη χαρτοστήριζα στο Μαντρί. Λοιπόν, ένα το σύζυμα. Και α! Και ου! Και δάπνο δού φοκού! Γεια! Εχθέ ήταν η μέρα που ο Θεό έριξε τη καρατιά, του, μας! Ο κατονά! Ναι, Δεν έχει πει μετά από αυτό. Και πέρασε στην ιστορία ε, για πάντα μετά από αυτό. Ε, βέβαια. Εκτό το είπε το μόνο που λάμε είναι που δεν τον χτυπήσαμε πιο δυνατά. Και προ συμμείθου να πούμε και κάτι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ότι τότε τον είχε στηρίξει και ο προπονητή του και όλοι οι παίκτησε του γιατί αν ζήτα και θα έπαιρνε δύο μήνε στη Μορία ενώ αν δεν ζήτη και συγνώμη θα τρω και 8. Και του λέγανε όλοι, μίζη συγνώμη και αχάσουμε το πρωτάθλημα. Και ο κόουλ γιατί ήταν μαύρο, και Ρωκίνη γιατί ήταν Ιρντό και ο Φέρgσυν γιατί, γιατί είναι σύντροφο. you <sweak> Σα ακούω πάρα πολλά χρόνια και κάθε φορά, όλε οι εκπομπέ βασικά. Απλά προχτέ στην εκπομπή που είχατε, <coughs> ο Θήμιο ο δικό του εκεί πέρα, απομόνωση μια φράση εκεί πέρα που είχαν μια συνέντευξη με τον uh, Μπάτσο και τον το Σεριζέο, τον άλλον που λέγανε για τα ναρκωτικά στι σχολέ. Δεν mm. το, το άκουσα. Εκεί πέρα. Ο με το υπάρχει, ο ναι. Ναι, ναι. Υπέφερε εκεί πέρα σε ένα ψηλό αμάρτημα. Γιατί απομόνωση την κουβέντα και έριχνε ευθύνε στου Σεριζέου ότι δεν κάνα τίποτα αυτέ τι 4,5 χρόνια. Ενώ η ουσία τη κουβέντα ήταν τελείω διαφορετική από Που μόνο σε έτοιμο. Αυτό ήθελα να πω. Ποια ήταν Είμα η ουσία τη κουβέντα, Η ουσία τη κουβέντα ήταν ότι ο Ιλιόπουλο. Ο Ιλιόπουλο του δηλαδή... είπε: Ωραία, και έρθει το του συλλαμβάνετε. Συμφωνεί, ναι, ναι. Η αρχή όμω τη κουβέντα ήταν ε, ότι δεν έδινε τα στοιχεία ο Μπάτσο για το ότι ο μεγαλύτερο τζίρο γίνεται στα πανεπιστήμια. Και αυτό το πώ συνήθι ο Ιλιόπουλο ήταν ειρωνικό. Δεν ήταν καθ' αυτού πάνω στην κουβέντα αυτή. Ο okay, Κ μπορεί να ήταν αυτή η αρχή τη κουβέντα. Το σχόλιο αλλάζει από αυτό. Όχι. Όχι. Όντω τόσα αλλά... χρόνια τι κάνανε αφού δεν υπήρχε ε, άσυλο. Ας, δημώ, μαζί σου, ας, ε, ωραία μαζί αυτό σου, ήταν και... το σχόλιο Τι θες τώρα ε, Λάθος ήταν για μένα και στο λέω και στο πρέπει να το πω Και άντε να Είσαι πρώτο. Αν είχε ακόμα λίγο αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, τη δημοκρατική, δεν θα ήταν ωραίο όταν στέλνουμε μήνυμα για τα ψώνια να βγει ο, Τρίπον, ο τάσο τρίπονο να λέει Όχι! Και μετά να βγει και η καγιά να λέει ο Άδωνη Παληγουρεύεστε! Και στο τέλο η καγιά να λέει Δεν θα προλάβει για μακιγιά και μαγιά. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα δεν έχει χρόνο. Ε, αυτό περίπου που λε το κάναμε χθε στην Ελληνοφρένεια. Και το λε αδικό σου. Δεν το είδα, ρε Έλα ρε, μπράβο. Δεν <στα> παίζει η Ελληνοφρένεια στη λέω αγόρη μου γι' αυτό δεν σε βλέπω. Θα σε ακούσω κορσέρο. Από τη δευτέρα χρωστάω σήμερα τα ακούω όλα. Τι να πει ο Τάσο Τρίφωνο, είπε όμω δεν άκουσα. Ρολόι! Ρολόι! Α, οκ. Okay. Εντάξει, άδικα. Γεια.